nuota e 1,5 fm steo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 με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν να τη στιγμή να ισοκοτώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις γέλαπα, γέλα σου λέω είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανή έχω ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει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 Κυρία μου, κύριέ μου, καλή σας ημέρα Είμαστε δεύτερη μέρα στο Ράδιο Άρτα Δεύτερη μέρα του νέου ξεκινήματος Στον τοίχο Στο Ράδιο Άρτα, στους 101,5 είμαστε Στους 101,5 Και με την εκπομπή στον τοίχο Θα πάμε καμιά ωρίτσα Πάλι σήμερα Με τα γνωστά ξέρετε Να ρίξουμε Καμιά ματιά στις Στις ειδήσεις Αν μπορούμε πίσω από τις ειδήσεις εσείς Τα δικά σας Τις δικές σας επεμβάσεις Στο γνωστό τηλέφωνο 2681 Χωρίς το 0 4060 <-s1> Επίσης mail όπως σας είπα και χθε Μπορείτε να μου στέλνετε Lazaro Yannis Παπάκι gmail .com. Χθε πέρασε μια είδηση στην οποία σταθήκαμε λίγο, αλλά από ό,τι διαπιστώσαμε, η Ελλάδα δεν έδωσε καμιά σημασία. Διότι πανηγυρίζει για την επάνωδο του Χατζη στα, στα μέσα μαζικής εξαδλίωση. Οπότε εντάξει, τόλμησε το πρόβλημα. Το πανηγύρι μνημονιακών αντιμνημονιακών, τώρα ξέρει εσύ. Πανηγυρίζει η Ελλάδα κυρία μου και κυρία μου Βέβαια η είδηση χθε ήταν ε, ε, ε, Ακόμα μια, ένας τραγικός νόμος Τον οποίο θα ψηφίζουν, Από 20 ευρώ λέει μέχρι Και 40.000 ευρώ 20.000 ευρώ το στρέμα Τα αγροτεμάχια Και για να μην παραξηγεί η κυρία Ρεπούση Να μην τα λέω αγροτεμάχια Να τα λέω φωτεμάχια Κύρα Ρεπούσεννα Λοιπόν αυτή την είδηση την περάσαμε Λίγο έτσι στον ντούκου η ελληνική επικράτεια την έφαγε, την κατάπιε και αυτή ως άλλο ένα κορόμηλο. διότι πανηγυρίζουμε για άλλα πράγματα τώρα ρε Τώρα σώθηκε τώρα σου λέω βγήκε η μάρα η Ζαχαρέα Αγκοργούμαν η μάρα μεγάλε, λοιπόν βέβαια σκέψου τώρα ότι η είδηση αυτό που είπαμε και χθες ε, ότι τα, οι ακριβότεροι φόροι θα μπαίνουν στην, ε, στα κτήματα, στα χωράφια τέλο πάντων, στου αγρού και οι οποίοι έχουν ελιές Κατάλαβε, ακούς μεγάλε, το άκουσε, το έχει καταλάβει, το έχει καταπιεί αυτό. αυτό κατάλαβες ελιές, μάρα ζαχαρέα 01. Λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, λίγο αυτό αν το δουλέψουμε, αν το σκεφτούμε παραπάνω Θα κάνουμε την εξή ερώτηση στου τους απεργούς Δεν διάβασα το πρόγραμμα των απεργιών σήμερα και το πρόγραμμα δίαιτας πώς είναι των απεργιών Ποιοι απεργούν, αλλά τέλος πάντων κάποιοι θα απεργούν Δεν έχω μαζί μου πρόχειρο το πρόγραμμα που βγάζουν οι αλλά το ερώτημα είναι το εξής Άντε και κέρδισες τα μισθά σου Λέμε τώρα ότι τα κέρδισες τα μισθά σου Τα οποία πρέπει να τα ξεχάσεις εδώ και πολύ καιρό Από πού θα βρεις να πληρώσεις κιάλους, άλλους Και άλλους, κι άλλους φόρους Λέμε τώρα Επειδή δεν κάνεις καμία άλλη κίνηση Σε αυτή τη ζωή Δεν σε ενοχλεί τίποτα άλλο Εκτός από τα μισθά σου και τα φαπαξιά σου Τι ακριβώς λοιπόν θα πληρώσεις κερδίζοντας τα μιστά σου πάλι Στον τούκου λοιπόν πέρασε όπως πέρασαν κι άλλα πολλά το τελευταίο διάστημα αλλά η είδηση ο καινούριο νόμος αυτό τη ίδια είναι είναι πάρα πολύ σοβαρή Ελληνάρα μου διότι όπως καταλαβαίνεις Όπω λέγαμε και χθες Τόσο επί τόσο συντελεστές, Άλλη τι αν έχει Αγροτικό δρόμο Άλλη τι αν έχει ε, Δημοτικό δρόμο Άλλη τι μία βλέπει σε θάλασσα Άλλη τι μία βλέπει σε βουνό Άλλη άλλα άλλα άλλα άλλα Σημασία έχει Σημασία έχει να τα πάρουν αυτό Παρακαλώ Μην σας απαντήσω Θα σας απαντήσω Εγώ κάνει μια ερώτηση ένας φίλος εδώ Απεργία κάνουν για να πάρουν τα λεφτά που τους αξίζουν Και από ποιο κράτος να τα πάρουν τα λεφτά Λοιπόν να σου πω την προσωπική μου τοποθέτηση Ότι... Πριν λίγους μήνες λέγαμε πώς είναι δυνατόν μια πτωχευμένη επιχείρηση να πληρώνει τους υπαλλήλους της. Διότι οι επιχειρήσεις κλείνουν και οι υπάλληλοι, η ιδιωτικοί είναι ε, απολυμμένοι. Η μοναδική επιχείρηση στον κόσμο πτωχευμένη που δουλεύει και πληρώνει τους υπαλλήλους της είναι το ελληνικό κράτος. <Ρι> Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από αυτό, σου απαντώ και σου λέω το εξή ε, φίλε. Από τη στιγμή που ο κάθε κακομή ο κάθε κακομήρης έκανε το επίδομα δικαίωμα του Τα πράγματα είναι τελειωμένα εδώ και πολλά χρόνια Λοιπόν, με αυτό το συνδικαλισμό θα την ανατρέψει την κατάσταση και ο Τσίπρας Άιντε Αλλά το θέμα λοιπόν δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πατριώτης Το τονίζουμε ότι αυτοί είναι πατριώτης όπως λέγαμε και χθες. Εμίλισες στο International σε εκδήλωση μες της International International Herald Tribune Tribune και είπε το εξής καταπληκτικό η ανάκαψη, η ανάκαμψη είναι αντεπορτάς πάει το σαξέστορι αδόνι μου είναι αντεπορτάς είναι αντε και γα γαρίφαλο και σκόρδο. Κατάλαβες, είναι αντεπόρτας τώρα η, η ανάκαμψη Και πως τολμάς και χρησιμοποιείς ξεσκονίζεις τα λατινικά Όταν η κυρία Ρεπούση λέει ότι είναι νεκρή γλώσσα Διότι εδώ, Αντώνη μου, με συγχωρείς κιόλας Δεν είναι η ανάπτυξη αντεπόρτας Πέρασε την πόρτα ο, ο... ο Φρέντι Κρούγκερ πως τον λένε εκείνος ο δολοφόνος Με το πριόνι Είναι μέσα και καθαρίζει Δεν είναι αντεπόρταση η ανάπτυξη Πέρασε από την πόρτα μέσα Ο Freddy Κρούγκερ Ο δολοφόνος πως τον λένε στο δρόμο Με τις λεύκες Πλάκα μας κάνεις Αντωνάκη Διότι Αντωνάκης είσαι τελικά Αντωνάκης Παρακαλώ Μας τα πήραν και τα κουφώματα <laughs> Έλα για, για. Λου, σωστό. Σωστό Καλά λέει εδώ ο φίλος τηλεακροατής Μα στα ποια πόρτα Δεν υπάρχει πόρτα Αντώνη μου Μας την πήραν και την πόρτα και τα κουφώματα Και τα παράθυρα Και εσύ μας μιλάς ότι τώρα η ανάκαμψη είναι αντεπόρτας Δεν έχουμε τώρα success story Τώρα δεν είχα το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι την άνοιξη που έτρεχε εδώ ένας φίλος τηλεακροατής Στον κόμβο είχε φτάσει μέχρι εδώ η ανάπτυξη Δεν είναι η ανάπτυξη Ποια ανάπτυξη βρε κακομύρικο μυαλό Μαζί με τα παλακιστομαλακιστήρια που σε παλαμακίζουνε Οχ τι είπα, Τι είπαν; Ναι με συγχωρείτε αυτό διαγράψτε το Κάντε delete Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος Για να είναι από πάνω ένας σαμαράς Και εσύ να κάτω Και να σου λέει ότι η ανάπτυξη είναι αντεπόρτας Και να τον παλαμακίζει. Αλλά είπαμε δεν υπάρχουν ηλίθιοι Υπάρχουν συμφεροντολόγοι Θα μου πεις συμφεροντολόγος και ηλίθιος πάνε μαζί Τα έχουμε ξαναπεί Το συμφέρον λοιπόν επικαλύπτει τα πάντα Και επιπλέει όπως τα σκατά και η φελή Παρακαλώ <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το θέμα λοιπόν ήταν, πως μου λέει εδώ και ένα φίλο Στην εκδήλωση της International Hell Art Tribune Λοιπόν, η δημοκρατία υποπίεση η δημοκρατία υποπίεση Μάλιστα Και ε, Μίλησαν εκεί όπως καταλαβαίνεις Εκτός από το μεγάλο μυαλό του Σαμαρά Σαμαράς τέλο πάντων Μας είπε αυτό το περίφημο Η ανάκαμψη είναι αντε πόρτας Άντε σου λέω Άντε και γαρίφαλο όπως είπαμε Λοιπόν <Το> Η δημοκρατία υποπίεση <Το> Τώρα δηλαδή καταλαβαίνει Ότι είσαι υποπίεση από πίεση, άμα και πολύ Το πολύ πολύ να κλάσεις Με και όλας για την α, Πρωινή Κακή χρήση της ελληνικής Αλλά δεν γίνεται Διαφορετικά μεγάλε Αν ο σαμαρά κάνει καλή, γλω... καλή Χρήση της ελληνικής ε, Αυτή είναι κακή χρήση της ελληνικής Παρακαλώ Καλώς το παιδί Τι να κάνω Εδώ είμαι άντε, είμαι άντε πόρτας Χάνει μπαλάντε πόρτα. Να την πα... <χω> Πόσο πίεση έχει δημοκρατία! <χω> όχι μη, όχι μη. Όχι μη, <χω> όχι μη. Όχι μη. <χω> Έλα, καλημέρα. Ήρεμα, ήρεμα. Πόσο πίεση έχει δημοκρατία. <χω> Λέει εδώ μια φίλη, <χω> τη οποία η πίεση έχει πάει, πάει 22. Ε, αυτό θέλουν όπως βλέπεις αγαπημένοι μου φίλοι Αλλά κοίταξε να τη στείλει τώρα σε κολλητούς του φαρμακοποιούς Ο Σαμαράς στην Δημοκρατία Να της μετρήσουν την πίεση Διότι να οικονομήσουν και τα παιδιά έτσι Μην τα αφήσουμε αν ευκονό μας. Και σας λέω λοιπόν ότι αν ο Σαμαράς Και τύποι τύπου Σαμαρά Κάνουν καλή χρήση της ελληνικής γλώσσα, έας κάνουμε κακή χρήση εμείς Οι προδότες της πατρίδας Βλέπεις οι καλοί οι, οι πατριώτες Πάνω απ' όλα πρέπει να είναι και σοβαροφανείς Έτσι λοιπόν η ανάπτυξη Και όλα αυτά Αντώνη μου Δεν είναι άντε πόρτας Όπως είπε και ο φίλος Διότι μας την πήραν την πόρτα Και τα κουφώματα Και μπήκαν μέσα το success story μαζί με το, την ανάπτυξη που είναι άντε πόρτας μάλλον άνοιξε και η πίσω πόρτα και τελ... just... δεν τελειώσε, δεν υπήρξε ποτέ αλλά όπως θα τα μάθατε φεύγει και η βιοχάλκου από την Ελλάδα και μεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο κατάλαβες, ενώ ο κάθε ψιλικαντζής της παγκόσμιας αγοράς μπορεί να συναντιέται αυτή τη στιγμή με την κεφαλή λέμε τώρα της Ελλάδος, που είναι ο Σαμαράς, ο Άντε Πόρτας λοιπόν και να του λέει διάφορες αρλουμπίτσες περί επιχειρήσεων και τα και Ταλιμπάν, οι εταιρείε οι οποίες χρόνια δούλευαν στην Ελλάδα Διοχάλκο, φάγε ποιες άλλες τέλο πάντων την κοπανάνε Φεύγουνε. Για να μην μιλήσουμε για αυτές που κλείνουν Αυτό είναι το success story Του Σαμαρά που έφερε την ανάπτυξη άντε πόρτας Της άνοιξε και την πίσω πόρτα Και την κοπάνησε! Την κοπάνησαν όλα από την πίσω πόρτα Κατάλαβες Διότι μην ξε... ξεχνάς Έχουμε και το σεβ Το σεβ το οποίο μας είπε ο ΣΕΒ, ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων, μιλώντας για τη Βιοχάλκο, είναι θέμα πολιτικής επιλογής η αποβιομηχάνηση της Ελλάδας. σο παρευσεύ, μη μας τα λες αυτά. δεν σε είδαμε να κορώνεσαι στους 18 μήνες απεργίας της αυτοκινητοβιομηχανίας πάνω που έφτιαχνε τα, τα πόνη, πώς τη λένε, της ΝΑΜΚΟ. Δε σε είδαμε τότε να κορώνεσαι. Τα παίρνες χοντρά, σου δίνε δουλειές ο σιδερένιος Δεν σε είδαμε να κορώνε σε άλλες εποχές Τώρα κατάλαβες ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής Η αποβιομηχάνηση της Ελλάδας Εδώ και 30 χρόνια Τι πολιτική επιλογή ήτανε Η πυλάκα μας κάνετε και εσείς Οι λεφτάδες Οι βιομηχανοί ε, Τώρα καταλάβατε ότι είναι θέμα πολιτικής ε, επιλογής Και στην τελική Μόνο η, η βιοχάλκο ήταν βιομηχανία στην Ελλάδα Άλλες που κλείσανε και Ή οδηγηθήκανε ε, Στο δρόμο Με τις λεύκες Βοδοσάκης, Με ποιον είσαι εσύ κύριε Βοδοσάκη; Εγώ παλικάρι μου Είμαι πάντα με τον κοβέρνο Αυτό απαντάμε Στην είδηση για το ΣΕΒ Παρακαλώ Α όχι ναι Όχι δεν ήταν δύο μηχανικές δεν ήταν δύο Σωστά σωστά, σωστά. Ναι όπως καλά, καλά λέει ο φίλος εδώ Δεν ναι, τους ακούσαμε να Να μιλήσουν ε, με την ε, όταν έκλεισε η... η βιομηχανία όπλων Πώς τη λένε και οχημάτων στην Ελλάδα Όταν ζήτησε Τώρα βέβαια κοίταξε να δεις μωρέ. Κάτι πρέπει να πούνε τώρα Κάτι πρέπει να πούνε Κάτι πρέπει να πούνε Μην ξεχνάς ότι και αυτοί σπρώχνουν κάποια κόμματα τώρα Στην κατάσταση Όλοι κάτι πρέπει να πούνε στην Ελλάδα Έτσι λοιπόν εκτός από τις ελιές όπως είπαμε Και όλα αυτά τα οποία μας τα καινούργια τα οποία βγάζουν το κράτο αυτό το κράτο το οποίο υφίσταται ακόμη για το 2014 θα ζητήσει επιπλέον δύο δις. Επιπλέον δύο δις. Θέλει κι άλλα ρε παιδί μου το κράτο. Κατάλαβες δύο δις. Και όπως καταλαβαίνεις είχαν πει για ένα φορολόγιο των 5.000 ευρώ. Τέλος αυτό χοντρικά είναι 400 ευρώ επιπλέον φόρος για κάθε κράτο. Ε, άνθρωπο που κάνει φορολογική δήλωση για κάθε Έλληνα τέλος πάντων και η φόρη θα είναι χοντρικά 11,5-12% ε, παραπάνω πάρα πολύ απλά λοιπόν τέλος του αφορολόγητο των 5.000 ευρώ τέλος οι απαλλαγές για δάνεια, νίκη, σπουδέ παιδιών και λοιπά και θα φυσικά όπως πάντα τους αλήτες τους προδότες, τους μισθωτού και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα τους ξεσκίσει πάλι τους καρατάδες αλλάζοντας την κλίμακα φορολόγησης διότι αυτοί ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πατρίς του Σαμαρά. Nice. Αυτοί φτένει οι ελεύθερη επαγγελματίες και οι μισθωτοί. Χωρί και πανηγύρια κυρία μου και κυριέ μου αλλά δεν ανησυχεί η Ελλάς. Και ειδικά οι παλαμακιστές Σουργέλων Τύπου Κουβέλη Και Λουβέρδου Διότι η κυρία μου και κυριέ μου Έγινε η τελική Συμφωνία του Λουβέρδου Με τον Κουβέλη Ο, Για το δημοκρατικό σοσιαλισμό Θα παλέψουνε Για το δημοκρατικό σοσιαλισμό Δώσαν τα χέρια τα κεφάλια Έχουν σύγκληση απόψεων Για τη δημιουργία κοινού μετόπου δράσεω, Διότι Πρέπει για μία ακόμη φορά Να σώσουν την Ελλάδα Δεν κάνουν βέβαια τίποτα άλλο Τα τελευταία 30-40 χρόνια Οι δύο αυτοί τύποι Μαζί με τα όλων των άλλων συρφετών Των πατριωτών Να σώζουν την Ελλάδα Έτσι λοιπόν συζητήσαμε με τον φίλο Κύριο Ανδρέα Λοβέρδο Μας είπε ο Χαμπίλιτη Κουβέλης, Κουρέλης Και για ζητήματα που έχουν σχέση Με την ανάγκη πια Να δημιουργηθεί ο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού εδώ μιλάμε για την επανάσταση στον κουρμέ φτιάξανε καινούργιο φαΐ άνθρωποι. Δημοκρατικός σοσιαλισμός λοιπόν από τα δύο σούργελα της ελληνικής κοινωνίας τα οποία διαθέτουν εκατοντάδες δεν θα έλεγα χιλιάδες αλλά διαθέτουν πάρα πολλούς σούργελοπαλαμακιστές Ο Βούτσις Ο Βούτσις Είναι γραμματέας της ΚΟ Της ΚΟΚΟ Του ΣΥΡΙΖΑ Ο Βούτσις Χρόνια στον αγώνα ο Βούτσις Χρόνια σου λέω έχει ιδρώσει Στα μετερίζια τον αγώνων ο Βούτσις Από την Αντιδιδακτορική Όπως το λέω πάλι Όχι δικτατορική Χρόνια στον αγώνα Το παιδί ιδρωμένο το σκουπίζουν εκεί οι παλακίδες Λοιπόν από τους αγώνες Αν ορίστε Έχει πολλά πτυχία στον αγώνα Τέλος πάντων ο Βούτσης. <cima> Και τώρα τέλο πάντων Στο απόγειο της καριέρας του Είναι γραμματέα της ΚΟ Του ΣΥΡΙΖΑ Εκτός βέβαια που είναι εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό κένοβούλιο και τα μασάει χοντρά <Κινδιώνα> έδωσε συνέδευξη λοιπόν ο Βούτσί! κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο και μας είπε τι ο Βούτσις ότι θα προ... όσοι απολύθηκαν παράνομα και αντισυνταγματικά θα επαναπροσληφθούν στο δημόσιο και τώρα εμείς ρωτάμε κύριε Βούτσι μου που έχει τώρα εσείς τους αγώνες στην πλάτη πέρα από το μεγάλο μυαλό που διαθέτεις και είσαι και αριστερός όλα αυτά μαζί δηλαδή λοιπόν, αυτοί οι ταλέποροι ιδιωτικοί υπάλληλοι που απολυθήκαν αντισυνταγματικά τους πετάξαν στο δρόμο τους βάζουν να δουλέψουν αυτή τη στιγμή χειρότερα από Πακιστανό λοιπόν, ε, γι' αυτούς δεν υπάρχει καμία κουβέντα συμπάθειας ή ξέρει κι εσύ καλά μετά από τα τόσα διπλώματα που έχει αποκτήσει, ότι η ψήφη είναι ακόμα εκεί. Κύριε Βούτσι, μιλάμε τώρα σου λέω άνθρωπα, αλλά και τώρα που έχεις αποκτησει οτι η ψήφοι ειναι ιδρωμένο σου λεω ανθρωπα και τωρα από του αγώνε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λες τηλεακροτά μου Διότι από τα λεφτά τους Αυτοί δεν τα χαλάνε τώρα Η Αγελάδα θα τους πληρώνει για Ελλάδα την οποία θα κυβερνάει ο Βούτσι και η παρέα του. No romance, no romance, no romance Τελικά έχουμε μεγάλη πλάκα έτσι. Weather, say, you... Τόσο καιρό που συνέβαιναν αυτά στην Ελλάδα και λέγαμε στου φίλου δημόσιου υπαλλήλου ότι παιδιά. Κοντά σας έφτασε στη γλουτιέα περιοχή σας η κατάσταση Δεν Ουκουγκέγγι Τώρα βέβαια ειδικά οι εκπαιδευτικοί Κατάλαβαν ότι Ο μισθός θα είναι 400 ευρώ Μπορεί να είναι και παρακάτω Και τα όνειρα είναι πολυτέλεια Είναι ποια όνειρα Λοιπόν Κάναν απεργία τέλος πάντων Τα όνειρά μας δεν είναι η ανεργία του 64% Και ο μισθός των 400 ευρώ ε, Δήλωσαν η απεργή Σοβαρά ε Αυτό για δεν το σκεφτήκατε Όταν μαχαίρωναν Εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνικού λαού Τα αφεντικά σα, Οι προϊστάμενοι σας Οι εργοδότες σας Πώς να τους πω Τώρα σας πείραξε Δηλαδή ασύ πιστε, πίστευες ότι θα σε έχουν εκεί να σε πληρώνουν Παρακαλώ Ναι μου θυμίζει εδώ ένας φίλος μια παλιότερη ρίση ότι δημόσιο και όνειρα δεν συνάδουν Αλλά ας μην σε αυτό Να σου κάνω μια ερώτηση κύριε καθηγητά μου Σου κάνω μια ερώτηση ή μάλλον να μην την κάνουμε στον κύριο καθηγητή αν την κάνουμε προ όλου αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν βλέπουν δίπλα του ε, και κάθονται πάνω στι συντάξει και στου παχουλού, όπω θα έλεγε ένα φίλου μισθού. Να σε ρωτήσω κάτι κυρία μου που παίρνει 2, 3, 150 με σύνταξη και τα λυμπάνε τα λυπάμαι, πέρα από το εφάπαξ που έχω σε μπενζα. <Τι> Γιατί θα σου δίνει εσένα σε ένα χρόνο, 1500 ή 200 ή 3 δεν ξέρω πόσα παίρνει σύνταξη η Τροϊκα ο κατακτητής, γιατί, για πε μου για να τον ψηφίζεις μήπως πρέπει να το σκεφτείς λίγο παραπέρα για ποιο λόγο λοιπόν να σου δώσει παραπάνω από 400 ευρώ κύριε καθηγητά μου δεν θα βρει άλλους θα βάλει τα πεντάμινα, τα ξέρεις εσύ από το ΕΣΠΑ, τα ξέρουν καλύτερα οι συνδικαλιστές σου για ποιο λόγο λοιπόν για πες μας, σε ένα χρόνο από τώρα λέμε να σου δίνει αυτές τις συντάξεις ή αυτές τους μισθούς Θα σε φοβηθεί Θα ανατρέψεις την κατάσταση για να βάλεις τον Αλέξη Πρωθυπουργό Τι θα κάνεις δηλαδή Τι θα κάνεις Τι ακριβώς θα κάνεις Θα κάνεις απεργία πάλι στο δρόμο με πανό επιγραφοποιού Τι ακριβώς θα κάνεις Για παίζω Διότι μην ξεχνά αγαπητέ, αγαπημένε μου απεργέ, ότι σε κυβερνάει ακόμη ο Χρυσοκοίδη. Διότι ο Χρυσοχοίδης είναι πατριώτη κι αυτό, μην το ξεχνά, βγήκε και μα είπε ότι διαψεύδονται οι κασάνδρε και εντό και εκτό τη χώρα, διότι το κλίμα στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά. Δεν είναι μόνο η ατμόσφαιρα και τα μεγέθη εκείνα που οδηγούν πλέον σε νέα εποχή. Σε ένα σελίδα για την επόμενη μέρα. Έχουμε. Πρωτογενέ πλεώνασμα. Κατάλαβε. Και ε, τούτοι εδώ οι Πασοκογενεί έχουν τρέλα με το γύρισμα τη σελίδα. Αλλάζουμε σελίδα. Μην ξεχνά ότι ο τοπικό άρχον του Πασόκ πριν δύο-τρία χρόνια έχει γυρίσει ολόκληρο βιβλίο. Όταν είχε βγει ο Γιουργάκη. Δεν αλλάζουμε σελίδα, είπε ο τοπικό άρχον του Πασόκ. Αλλάζουμε βιβλίο. Το άλλαξε. Πήρε ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια ο τοπικό άρχον. Αυτοί λοιπόν πάντα ζούσαν σε μια άλλη χώρα συνεχίζουν να ζουν σε μια άλλη χώρα στη χώρα τους στη χώρα που έχουν δημιουργήσει γύρω από την ε, κατάσταση και είναι αυτή ακριβώς που είπαμε πριν ο κάθε κακομήρης αέργος, αέργος το τονίζω που έκανε δικαίωμά του το επίδομα <Το> αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη <Το> θέλεις δεν θέλεις όποιον και αν παλαμακίζεις αυτή είναι η κατάσταση Διότι μπορείς να βρεις δουλειά, φυσικά και μπορείς να βρεις δουλειά Ξέρεις εσύ αν έχεις τα κονέα, αν έχεις τη, τα γλυψίματα, στο κόμμα πάνω απ' όλα 1.300 επιπλέον φοροισπράχτορες, οι, οι οποίοι θα διοριστούν Που αποκλειστική τους δουλειά είναι να εισπράττουν φόρος, φόρους από ποιου τώρα Από ποιου, για πες μας, από το λαό, ποιον λαό για πες μας θα αναβαθμιστούν λέει οι εφορίες Με 1300 προσλήψεις Αιτερέ μεγάλε Στο κόμμα είσαι τη, τη συνείδηση στην κολότσεπη την έχεις Όρμα 800.000 ευρώ ρίξανε Πρόστιμα για 75 Λέει περιπτώσεις ανασφάλισης της εργασίας Μας κάνουνε πλάκα Για δύο λόγους Οι περιπτώσεις ανασφάλισης της εργασίας είναι Χιλιάδες, μυριάδες ό, αν υπάρχει εργασία τα δε πρόστιμα των 800.000 ευρώ όπως καταλαβαίνεις δεν θα πληρωθούν ποτέ σωστά το βάζεις το θέμα φίλε μου αλλά, αλλά είπαμε είσαι από τους, τους προδότε της πατρίδας διότι το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή ότι πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές που πάνε οι ασφαλιστικές εισφορές και αφού πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές η συμφωνία που είχες κάνει όπως λέγαμε παλιά με το, αυτό το κράτος είναι όταν γεράσεις να πάρεις μια σύνταξη να έχει. Κοινωνική και ιατρική Κοινωνική ασφάλεια, ιατρική περίθαλψη και τα... Έχεις τίποτα από όλα αυτά Ή θα έχουν οι νέοι Αυτοί που αυτή τη στιγμή Επιχειρηματίες ας πούμε πληρώνουν το ΤΕΒΕ και πληρώνουν τα... το Ίκα και τα, Λιμπάν και τα Λιμπάν Όχι, χρήματα θέλουμε Χρήματα, γι' αυτό ακριβώς ε, Ξέρουμε ποιους φάζουμε Κυρία μου και κυρία μου Είναι τραγικό Το ότι βγήκε στη δημοσιότητα ότι αγήματα, αγήματα του ελληνικού στρατού έδιναν παρών σε τελετές αντί 300 ευρώ κατάλαβες και τις παραγγελίες για την εμφάνιση των αγήμάτων τις έκαναν παπάδες κατάλαβες λοιπόν τα στρατιωτικά αγήματα ε, χτείνε, για 300 ευρώ παρήγγλναν οι παπάδες εκεί πέρα και ερευνάτε το θέμα Μόνο και μόνο στη σκέψη ένας παπάς ή πολλοί παπάδες να πληρώσουν το άγημα για να πάει να αποδώσει τιμές σε κάτι τέλο πάντων, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Σου προκαλεί κάτι. Αλλά στην τελική ανάλυση, αν το καλοσκεφτεί και δεις ας πούμε τους ταλέπωρους στρατιώτες να αποδίδουν τιμές σε κάτι ξέρω εγώ δημάρχους, αντιδήμάρχους, περιφερειάρχες, κάτι τέτοιους τύπους παρουσιάστε και να περνάει ο Πατσοκυλιάς μπροστά ο οποίος δεν έχει καν υπηρετήσει στην Πατρίδα. λοιπόν λες ότι θα έπρεπε κάθε άγημα να παίρνει ένα εκατομμύριο ευρώ όχι τίποτα άλλο, δηλαδή για αυτό το λόγο που σας είπα πάντως η ιστορία μπορεί να είναι λίγο ε, μαύρη αλλά άμα τη δεις εκεί που κατάδυσε, τη, την κατάντησαν τη δουλειά με τα αγήματα του ταλέπορου ελληνικού στρατού στην Ελλάδα Φαντάζεσαι τώρα ρε παιδί μου Να πούμε εδώ ήταν ο Τζαβάρας Θεσμός και του κάνανε Παρουσιάστε τα αγήματα Τα στρατιωτικά πλάκα μα κάνετε Να πούμε σε παρακαλώ πολύ. Η... η γη του Σιούφα Του, του Πουργάρα. ρε Ξέρεις, έχουν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατά σχέσεων ακινήτων διαταγών πληρωμών και πρόσωπο κρατήσεων βέβαια μεγα η μεγαλύτερη βιομηχανία καταστροφής Ελλήνων με 500 εργαζόμενου. κατάλαβες και κάνουν τη δουλειά των εκαθαριστών έτσι είναι Μπρα για σου Σούφα ο Σούφας τώρα πρόκειται για προσωπικότητα σε παρακαλώ πολύ πρώην υπουργός το ξέρετε τι πλάκα μα κάνει. Έχουν κτίριο λέει με 8.000 τετραγωνικά μέτρα και 500 εργαζόμενους Μισθοφόρους δηλαδή Οι οποίοι βγαίνουν και σφάζουν Για να μπει μόνο μέσα πληρώνεις εισιτήριο 130 ευρώ Αυτά έκανε η οικογένεια Σιούφα Και ποσός Βέβαια ενδιαφέρει τον μπαμπά Σωτήρα Σιούφα Διότι όπως καταλαβαίνεις και αυτό θα έβαλε το χεράκι του Λοιπόν, είπαμε κυρία μου και κυρία μου Το είπαμε και παλιότερα Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή Όμως η ντροπή η ίδια δεν είναι δουλειά Εδώ πρόκειται για ντροπή Πρόκειται για εξεφτελισμό Πρόκειται για προδοσία Πρόκειται, άλλε ελληνικέ λέξει δεν βρίσκουμε. Αν βρίσκετε εσεί, το τηλέφωνο το ξέρετε. Και όμω, κυρία μου και κυρία μου, οι σιουφέοι, οι οποίοι τέλο πάντων έχουν ανταγωνιστούν 10-15 δικηγορικά γραφεία τη Πλάκα, ποιο θα τους κουνηθεί τώρα των σιουφέων, είναι αυτή τη στιγμή με τη χατζάρα και κάνουν κατασχέσει, κάνουν πληστηριασμού, είναι πρωταθλητέ στο άθλημα και αποκομίζουν εκατομμύρια και πλουτίζουν ει βάρο του κάθε ταλέπορου, ο οποίο δεν είχε να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει. Κατάλαβε με έναν ανεξήγητο τρόπο, λοιπόν, και συμπτοματικό, οι νομικέ υπηρεσίε όλων ανεξαρτήτω των τραπεζών. Άκουμε σε παρακαλώ, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Όλε οι νομικέ υπηρεσίε όλων ανεξαρτήτω των τραπεζών, με καθημερινά χιλιάδε υποθέσει ληξιπρόθεσμονων οφειλών, τα δίνουν στο γραφείο των σουφέων. Παρακαλώ. Α, το κλείσατε, συγγνώμη, ήθελα να ολοκληρώσω την πρόταση. Δεν είπα να κλείσετε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι. Έτσι, σωστά. Έτσι. Ναι. Ε, τίποτα. Τίποτα, ναι, ναι, ναι. Οι μαυραγωρίτε και οι κουκουλοφόροι στην κατοχή είχαν και κάπου το φόβο. Τούτι εδώ θα του κάνουν και αγάλματα, όπω το λε. Αλλά το άκουσε αυτό που σου είπα. Με όλες οι νομικές υπηρεσίες Όλων ανεξαιρέτων των τραπεζών Αναθέτουν χιλιάδες υποθέσεις Καθημερινά Ληξιπρόθεσμων οφειλών Στους σουφέους Δάνεια δηλαδή καταναλωτικά ε, Επιχειρηματικά ε, Όλα όλα τα πάντα Οι σουφέοι λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Είναι Το όργανο Το όπλο Ένα από τα όπλα του κατακτητή Για να σφάξει Κατάλαβε νεοδημοκράτη μου, ο σούφα νεοδημοκράτη δεν ήταν, ήταν. Θα μου πει τώρα, εντάξει ρε παιδί μου, Όλα τα, όλοι οι χείροι την ίδια μούρη έχουν, αλλά σουφέι, γεια σα, σουφέι, γεια σα. 750 ευρώ, πρόσταγε ο ταλέπορο. 751 και 35 λεπτά Μην τα ξεχνάμε Και ο Δήμος Αθηναίων Του βγάζει το σπίτι ε, Σε πληστηριασμό Με εκτιμώμενη αξία 200.000 ευρώ Το σπίτι είναι στο λόφο Σκουζε ε, Κατάλαβες Θα το βγάλει Σε πληστηριασμό Ο καλέ το άκουσε ο Καμίνης Και του ήρθε αναφανταλιά Και είπε θα ασχοληθώ προσωπικά Αδερφέ μου άρχισε να κάνεις συζήτη μετακόμιση και καταλαβαίνεις Παρακαλώ Από νερά, από μάρκες. Από που δεν αναφέρεται Από που χρωστάει ο άνθρωπος Μπορεί να, να κάνει κακά το σκυλάκι του Και να του κόψαν πρόστιμο Μπορεί να μην πλέρωσε το νερό Μπορεί να το κόψαν κλίση Α βέβαια η δημοτική αστυνόμη Μπορεί να του κόψαν κλίση Δεν αναφέρεται από που Σημασία έχει να του πάρουμε το σπίτι μπορέ Που θα το αφήσουμε να βούμε ένα... Πάντως είναι τραγικό Αν α πούμε παράδειγμα για οποιοδήποτε λόγο του παίρνουν το σπίτι, δηλαδή, αν ο άνθρωπο χρωστάει νερό και του παίρνουν το σπίτι, εντάξει, μια χαρά πάμε. Την υπόθεση τη δολοφονία του 19 χρόνου που τον έσπρωξε ο ελληνική από το από το τρόλει ήταν εκεί το τέλο πάντων το καλοκαίρι, την είχατε μάθει όλοι. Τώρα όμω, κυρία μου και κυρία μου, επειδή ο Ελληνική είναι και αποτυχημένο πολιτευτή τη Νουδού και τα λυπάκια και τα Ξέρω ότι πάμε να την κουλώσουν την ιστορία. Λοιπόν βάλαν λέει ειδικού πραγματογνώμονες ε, Πολλά κενά λέει έχει το διάφορα Ξέρεις πως γίνονται αυτά τα πράγματα Κορκονέα ζεις εσύ μας οδηγείς Λοιπόν... Πριν ε, κλείσουμε, σας είχαμε παρουσιάξει το Greek Drama drik, Greek, Greek, Greek, Greek, Drama Το Greek Drama, Drama και Όχι Gramma, Drama της κυρίας Γιάννας Αγγελούπουλου Ντάσκαλάκη, η οποία λοιπόν έκανε την ελληνική έκδοση και πήγε στο Ηράκλειον της Κρήτης όπου σε μια κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Ατλαντής έκανε την παρουσίαση του βιβλίου της και... Έγινε ένας γενικός χαμός Διότι αν δεν έδιναν οι Έλληνες Το παρόν Στην εκδήλωση της κυρίας Γιάννας Δασκαλάκη Αγγελοπούλου Εάν δεν ενημερώνονταν οι κριτικοί Σύσομες Πώς το λένε ο και Σύσομος ο λαός και οι κεφαλές του τόπου Για να τιμήσουν την Βοσπάντων ε, κυρία Γιάννα ε, Θα υπήρχε πρόβλημα Μεγαλύτερο Στην κατάσταση στην Ελλάδα διότι κυρία μου και κυριέ μου κυρία μου το Έτσι, διότι, κυρία μου, και κυρία μου, Μην ξεχνάς και το συγκλονισμό που έπαθε η Ελλάδα Παρακολουθώντας τις περιπέτειες του Σάκη Τρουβά Ψαρεύοντας τον Καραχαρία Και ψήνοντα τον Καραχαρία Και παίζοντας τον Διόνυσο Και όλα αυτά Δεν θα πήγαινε ο, κύριο, ο κύριος ελληνικός λαός στην. την... Ε, Συγκέντρωση της κυρίας Ιωάννας Δασκαλάκη Αγγελοπούλου Κυρία μου και κυρία μου Πρόσεξε τώρα hey, Θα σου αφιερώσω την τελευταία είδηση Στην παρουσίαση του νόμου που σας είχαμε κάνει Που είχε ψηφίσει ο Παπούλιας Με την Χίλαρη Κλίντον τη μέρα που έδερναν Όχι αυτό το καλοκαίρι Πέρσι το καλοκαίρι τον κόσμο στους δρόμου Σας τον είχαμε παρουσιάσει αυτόν τον νόμο με αυτόν το νόμο δεν ασχολήθηκε κανένα, κανένα κόμμα. Είχαν υπογράψει. Τώρα, να μην σα επαναλαμβάνω το νόμο. Αν θέλετε να δείτε τι λέει, τα έχω ανανεβασμένα στο ραδιολόγο. Πηγαίνετε, ψάξτε τα και βρείτε τα. Χοντρικά λοιπόν, άλλαξε ο νόμο που ήταν, ε, Που φιλοξενούσε τα αρχαία στο εξωτερικό μέχρι 4-5 χρόνια όπω ήταν τότε και έγινε μέχρι 100. Κατάλαβε? Οποιοδήποτε. Ναι, και άλλα πολλά τα οποία λέει ο νόμο. Άκου λοιπόν τώρα. Κυρία μου και κυριέ μου Τα αρχαία του μουσείου της Ακρόπολης μεταφέρεται, μεταφέρονται εκτός συνόρων Πού πάει λοιπόν το μουσείο της Ακρόπολης Κατάλαβες για να δούμε Φτιάχνει υποκατάστημα Κατάλαβες ενώ είναι ένα από, τα, ε, από όταν άνοιξε είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσεία του κόσμου και πώς να μην είναι άλλωστε ο Υπουργός από του Πολιτισμού κ. Παναγιωτόπουλος αποφάσισε να κάνει παράρτημα του μουσείου κατάλαβες, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ και σε πολύ πρόημο στάδιο σκέφτεται το Αμπουδάμπι Πώς είπες Είπες τίποτε Ο δόκτορας Σουλτάν Αλζαμπερ Ο οποίος είναι τέλος πάντων Υπουργός Επικράτειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμεράτων Θα τάσκασε χοντρά τέλος πάντων Όπως καταλαβαίνετε Λέμε ρε παιδί μου τώρα Και θα κάνουν λέει, α α, α, Αφού αντάλλαξαν απόψεις Με τον Παναγιωτόπουλο ή στην Αραβική Θα κάνουν, λέει Συνεργασία των δύο χωρών Στον πολιτιστικό τομέα Και προχώρησαν καταρχήν σε συμφωνία για τη διοργάνωση έκθεσης Λιζάντιο και Άραβες στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και επίσης και το Εθνικό Μουσείο Σαγέντ της νήσου Ζαντιγιάτ ενδιαφέρεται να πάρει αρχαία από το Μουσείο της Ακρόπολης να τα παρουσιάσει, διότι μην ξεχνάς πέρα από τους τουρίστες εκεί πέρα οι Βεδουίνοι να μην έχουν εκεί σταματώντα την έρημο να δουν και καμιά καριάτιδα. Μπορείς my... Τι να κάνουμε. Και βέβαια είναι πολύ σοβαρό το θέμα Διότι τον Έλγιν πια Ο Έλγιν ήταν Εντάξει τα πήρε αυτά Εδώ τώρα έχουμε κάποιες κλαίουσες Με κροκοδίλια δάκρυα Ότι θέλουν λέει, να επιστραφούν Τα μάρμαρα του, του Παρθενώνα Από την άλλη όμως Ανοίγουν την πόρτα να φύγουν ε, Να φύγουν ε, θα έλεγα Διότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν τα αρχαία Ή στην ε, Πατρίδα τους Πατρίδα τους μη λέμε και πατρίδα του yeah. Μπορεί να μας παρεξηγήσει η κυρία Ρεπούση Ο κύριο Τσίπρας yeah. τέλο πάντων όλοι αυτοί οι πατριώτες παρακαλώ. Όχι Ήρεμα, όμω μιλήστε, ήρεμα, ηρεμίστε, βέβαια. Λοιπόν, για, τέτοι... για αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να γίνει η απεργία. Διότι μην ξεχνά ότι ο κύριο Παναγιώτοπουλο τα κάνει νόμιμα. Και για αυτού, όλου του πατριώτε, ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εξάλλου, τι τον νοιάζει τώρα τον απεργό, τι θα γίνει το αρχαίο. Βέβαια, αυτό όλο αν το συνδυάσει με το φούντομα που έχουν εδώ και πολύ καιρό τα, αρχα... τα έργα σε αρχαιολογικού χώρου, τόπου εξάγει στα δικά σου συμπεράσματα αλλά τέλος πάντων γι' αυτά δεν πρόκειται να απαιργήσει κανένας γι' αυτά δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί κανένας όπως δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί και για τις ελιές και για τις μηλιές και για τις καστανιές και για τις μουριές που έχεις στο χωράφι σου και θα πληρώνεις φόρο. Καμία φλεβούλα κανένας αναλυτή δεν πρόκειται να ε, τεντωθεί φωνάζοντας στα παράθυρα της τηλεοπτικής της τηλεοπτικής τους δημοκρατίας Γι' αυτά τα θέματα Τα πάμε, τα ξαναπάμε, Μην κουράζεστε Έτσι είναι η κατάσταση Κυρία μου και κυρία μου φτάνοντα Στο τέλος Να σας παίξω ένα Ωραίο τραγουδάκι Να το ακούσουμε παρέα Είναι Ένα τραγουδάκι Το οποίο σίγουρα έχετε Ξανακούσει αλλά τώρα σήμερα θα σας το παίξω Με έναν άλλο τραγουδιστή Είναι επίκαιρο Έχει γραφτεί πριν πολλά χρόνια Αλλά είναι επίκαιρο Ο Νάσος Ταθάκης λοιπόν Θα μας πει ένα ωραίο τραγουδάκι ε, Παρακαλώ πάρα πολύ Ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια σας Να το ακούσουμε παρέα Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης στα μέρη οι απονεινιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστυράκι οι βαβαροί με στην Αντιλιά χορεύουν προς το βασιλιά συρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνη σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνη να'ρθούν οι πόλης μάνη, τα Είσαι Ήρθαν τα παιδιά, μαχουν ακόμα την καρδιά στη Μάνη Ήρθανε την τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη Δίνουν τσι κουδιά, μ' ακόμα την καρδιά στην Κρήτη Στην Κρήτη και στη Μάνη, εστίλαμε φίλη σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε με κι ήρθαν οι και διώξαν τα θεριά. Η βαβαρή χωροφυλάκι Είναι εδώ Μαζί με τους Ελληνοτσουλιάδες Πως το είναι Ευρωτσουλιάδες Και σύντους Γερμανοτσουλιάδες Και κυνηγάνε τα παιδιά Αυτό το ωραίο τραγουδάκι Το γνωστό μας το είπε ο Κυρία μου, κυριέ μου Αυτά τα ολίγα είχαμε Για σήμερα Σκεφτείτε λίγο τον καινούριο φόρο Των αγροτεμαχίων Σκεφτείτε λίγο ότι τα αρχαία φεύγουν με νόμους τους οποίους υπέγραψε ο παππούλια και η Χίλαρη Και που ξέρεις Τέλος πάντων, ε, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, βάθους <Και> καρδίας, για την υπομονή σας, για τις ωραίες παρατηρήσεις σας Και να ευχηθούμε να είσαστε πάντα καλά, πολύ καλά Γεια και χαρά σας. fm steo